Decade later, and our passion for music still grows. Records keep on spinning, and we keep broadcasting. Ten years, Air. We keep broadcasting. You stay tuned.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 Οι σελίδες του σταθμού στα social media, στο facebook Connie Pavla On Air, στο instagram Connie On Air, Pavla Web, κάτω Pavla Radio και στο twitter at Φυσικά υπάρχει και η εφαρμογή μας, Connie Pavla On Air, διαθέσιμη για κατέβασμα και στο Play Store και στο iTunes. Και για σας που αγαπάτε ειδικά αυτή την εκπομπή υπάρχει το groupάκι στο facebook με τον ίδιο τίτλο «Ραδιοφωνική εκπομπή, απολαύστε ανέφηνα» όπου υπάρχουν links για όλες τις περασμένες εκπομπές και σε κάθε post τράκλις ε, ε, ώστε να ξέρετε τι θα ακούσετε περίπου στην εκπομπή που θα επιλέξετε. Καλή χρονιά όλας και ξεκινάμε δυναμικά με την ποδαρική εκπομπή για το 2026. Τα εδώ στο σέρβερ του σταθμού της εκπομπές. Είμαι έτσι λίγο freak της ταξινόμησης και τα έχω έτσι όλα οργανωμένα σε folder σαν χρονιά. Και με μεγάλη συγκίνηση πρόσεξα ότι το folder που έφτιαξα μόλις σήμερα με τίτλο 2026 είναι το δέκα σε σειρά από το 2017 δηλαδή μέχρι τώρα ε, είναι λίγο περίεργα τα μαθηματικά αλλά ακόμα και αν δεν έχουμε 2027 ε, έχω δέκα folders που είναι γεμάτα με τις εκπομπές μου δέκα χρόνια λοιπόν που είχε ο σταθμός πέρσι, δέκα χρόνια περίπου και εγώ που κάνω διαλύτος εκπομπές σκέφτηκα λοιπόν ένα δυνατό αφιερωματάκι για την αρχή, για να μας μπει καλά που λένε, και το οποίο αφιέρωμα μου ήρθε σαν ιδέα ε, με κάποιο συνειρμικό τρόπο σε σχέση με το αφιέρωμα που σας ε, αποχαιρέτησα. Πρόσεξα ότι πολλά από τα groups του ε, το στα Χάλκινα ήταν ε, African Americans και ε, ε, θυμήθηκα ότι Υπήρξε ένα είδο, αν θέλετε, του Αμερικάνικου κειματογράφου που μεσουράνισε από την αρχή των 60s μέχρι τα μέσα των 70s περίπου, όπου είχε τον ευρηματικό τίτλο Black Exploitation Films, ένας ελευθεριασμό, α πούμε, δεν υπάρχει αυτή η λέξη στην πραγματικότητα στο λεξικό, Black και Exploitation, εκμετάλλευση. Ε, αυτό το είδος ταινιών λοιπόν, το οποίο ήταν πολύ συμπαγές και πολύ παραγωγικό για τα χρόνια αυτά τα οποία κινήθηκε, μα άφησε φοβερές φοβερές ε, μουσικές. Και αυτό ακριβώς θα είναι και το αφιέρωμα που θα καταπιαστούμε απόψε. Όπως πολύ σωστά ε, υπογράμισε και ο φίλος ε, Διονύσης, ο Σόλ Ντένις του ε, αξίζει να δει αυτές τις ταινίε, όχι τόσο για την πλοκία ας πούμε για την ηθοποιία για τα ειδικά εφέ όσο για τις μουσικές που τα δίνουν, που πολλές περιπτώσεις όπως ε, μας ενημέρωσε και η Διονύσης οι μουσικές αυτές δεν υπάρχουν σε δίσκους υπάρχουν μόνο ε, τις κόπιες εντός της ταινία. για αρχή λοιπόν θα ε, ταξιδέψουμε στο 1972 και στην ταινία Superfly όπου, τι πρωτότυπο, ένας μεγαλοέμπορος κοκαίνης θέλει να ε, αποσυρθεί από την ενεργό δράση και σκέφτεται όμως να κάνει μια τελευταία μεγάλη δουλειά, ώστε να μπορέσει την να φτιάξει το συνταξιοδοτικό του. Και τα πράγματα από εκεί και έπειτα λίγο περιπλέκονται. Είναι από τις πιο κλασικές ταινίες του genre Black Exploitation και εδώ έχει κάνει φοβερή δουλειά κανένα άλλος παρά ο κέρτις Mayfield, «Little Child Running Wild». For so Έχει φοβερό ενδιαφέρον όταν κάνω τα αφιερώματα που πέφτω πάνω σε πληροφορίες που με οδηγούν σε άλλες ανακαλύψεις. Ας πούμε αυτό το μαγαζί στο παγκράτη που λέγεται Superfly δεν ήξερα που πού έπαιρνε το όνομά του. Τώρα ξέρω. Curtis Mayfield, Little Child Running Wild Τα την Superfly του 1972. Καλησπέρα μικροφωνική στη χαρά και καλώς ήρθες και καλή χρονιά. Μας γράφει ο Όμηρος και τα βραβεία που είχε πάρει η ταινία ε, Superfly. Ε, καλησπέρα και στον ε, Φίλο Φώτη. Νομίζω θα περάσουμε πολύ καλά απόψε. Και ε, ε, έτσι θα είναι από τις εκπομπέ που μπορεί κάποιος να, να την αντιγράψει και να την πάρει έτσι σε ε, ε, ένα ωραίο road trip ας πούμε. Στο Αμερικάνικο λοιπόν ε, σινεμά, ο όρος ε, "Black exploitation" <coughs> είναι ένα υποίδοστο του είδους exploitation ε, films, τα οποία ξεκίνησαν τη δεκαετία του '60 και ανθοφορήσαν μέχρι και τα μέσα περίπου των ε, 70 Ήταν ε, συνεπακόλουθη δημιουργία του είδους ε, από αρκετές συνισταμένες, όπως το κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα το κίνημα Black Power και φυσικά το κίνημα των μαύρων πανθύρων. Και αν σας ενδιαφέρει ειδικά το τελευταίο, μπορείτε να κάνετε και μια αναζήτηση. Έχουμε κάνει και αφιέρωμα σχετικό για τις μουσικές σε σχέση με, το, με τους μαύρους πάνθυρες πιο συγκεκριμένα. Πολιτικά λοιπόν και κοινωνιολογικά, η... Συνθήκε οδήγησαν στην αγωνία, που πούμε, αν θέλετε, των μαύρων καλλιτεχνών να ξαναπάρουν τη δύναμη του πώς θα αντιμετωπ... αντιμετωπίζονται, αντικατοπτρίζονται ή αναπαραστάονται οι ίδιοι στις τενίες και στις τέχνες γενικότερα. Ο όρος, όπως είπαμε πιο πριν, είναι νεολογισμός και προέρχεται από τις λέξεις Black Exploitation, εκμετάλλευση δηλαδή. Και δημιουργήθηκε από τον Junius Griffin, ο οποίος ήταν πρόεδρος του τμήματος του NAACP, του Beverly Hills, κάποια ε, οργάνωση για τα δικαιώματα των ε, μαύρων. Και ήταν, αν θέλουμε να το πούμε έτσι πολύ αδρά, ένα βήμα ώστε η μαύροι, έγχρωμοι τέλος πάντων καλλιτέχνες να πάρουν τη θέση στο Hollywood όπως αυτοί θέλαν να τοποθετήσουν τον εαυτό τους και όχι όπως ε, ήθελε το Hollywood σε πολλές ε、「στερεοτυπικές απεικονίσεις ειδικά τη δεκαετία του 40, 50 και αρχές <sharpness dogma> του 60 που όπως ξέρετε ή θα φαντάζεστε ο ρατσισμός ήταν ακόμα Πάρα πολύ έντονο. Αν το Superfly ε, είναι νούμερο δύο πιο σπουδαία ταινία του κινήματο αυτού, η νούμερο ένα είναι σίγουρα το Shaft. Ε, νομίζω το theme είναι το πιο αναγνωρίσιμο αυτού του αφιερώματο. Φυσικά είναι ο Isaac Hayes. Ε, το σενάριο και εδώ ε, είναι έτσι, <laughs> ακολουθεί μια μανιέρα. Ένας ε, ιδιωτικό detective, ο Τζον Σαφτ, στη Νέα Υόρκη, έχει προσληφθεί από έναν ε, μαφιόζο του Χάρλεμ, τον Τζόνας ε, Πάμπη, για να βρει την ε, κόρτου του, την οποία την έχουν ε, απαγάγει, ε, το όνομα Μαρσί. Ο Σαφτ ε, μπλέκεται ανάμεταξύ από... Με άλλους ε, αστυνομικούς, με βαρόνου της ιταλική μαφίας και όπως μπορείτε να φανταστείτε όλα τελειώνουν σε ένα φανταστικό πιστολίδι με τον σαφ να φεύγει νικητής. Πριν φύγει νικητής όμως έχει τη σκηνή που τον ε, γνωρίζουμε στην ταινία και το κομμάτι είναι απλά αυτό. a machines machine just the cheeks It's damn right Stop. Who is a man that would risk his neck for his brother man Stop. Can you dig it won't cop out when those you're all about sure. Right on You see this cat as is a bad mother Shaq I What I'm talking about Sha? Yeah. Yeah, he do He's a complicated man But no one understands him but his woman John Shaq Theme. Νομίζω α, από τα αγαπημένα μου, Ιζακ Χέι, μα γράφει εδώ, στο chat ο διάφορα ε, σημαντικά, όπω το Όσκαρ που έχει πάρει για αυτό το θύμα. Ε, θα το θυμόμαστε και οι νεότεροι κάνοντα τη φωνή του σεφ στο South Park. Καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στο Διονύση και γενικά στου ε, ακροατέ είστε έξω. Ε, λέγαμε λοιπόν ότι μετά την λανθασμένη ε, αναπαράσταση των, χαρακτήρων, των μαύρων χαρακτήρων σε φιλετικές ταινίες στις δεκαετίες του 40 και του 50 και του 60, η, το κίνημα αν θέλετε του Black Exploitation ε, αποφάσισε να ε, αναπαρεστά τους ε, μαύρους χαρακτήρες και τις μαύρες ε, κοινότητες ως τους πρωταγωνιστές και τα μέρη της ιστορίας επίσης να είναι μπροστά και όχι σαν να είναι το background ή δευτερεύοντες χαρακτήρες σε μια ιστορία. Διαβάζω εδώ για τον όρο The Magical Negro. Ε, σε πολλές παλιές ταινίες, από ό,τι καταλαβαίνω, ας φαντάζομαι κυρίως, ε, είναι κάποιος λευκός πρωταγωνιστής, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα και έρχεται κάποιος... Ε, Αφροαμερικάνος ο οποίος έχει μαγικές ιδιότητες ε, με τα φυσικά μιλώντας ας πούμε και κάπως έτσι δουλεύει εισόφυλος του άσπρου και από ό,τι καταλαβαίνω αυτός ο, ε, ο τρόπος αντιπροσώπευσης ήταν ας πούμε σαν πώς ήταν στις τραγωδίες από ο μηχανίστεος. Ε, κάπως έτσι όμως για τον ε, ε, μαύρο ηθοποιό αλλά λίγο υπονομευτικά αν θέλουμε ε, ε, Έτσι λοιπόν ε, οι άνθρωποι που ξεκινήσαν να κάνουν τέτοιες ταινίε, θέλανε να βάλουν τους ε, αυτούς τους στους ρόλους που θέλανε και στην ε, στάτου που τους ε, άξιζε. Για να αλλάξουν τα πράγματα και να ξεκινήσουν να γυριστούν τέτοιες ταινίε το Πανεπιστήμιο UCLA άρχισε να χρηματοδοτεί αφροαμερικάνους φοιτητές ώστε να, να, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν Σχολή Κινηματογράφου. Όπως καταλαβαίνετε, στην αρχή οι ταινίες αυτές ε, ήταν έτσι εσωτερικής κατανάλωσης. Ε, γρήγορα όμως άρχισε να κερδίζει και την προσοχή του Hollywood... και να ανοίγεται σε πιο mainstream ακροατήρια. Πάμε για μια άλλη ταινία, το Coffee με δύο F και Y του 1973... πρωταγωνίστρια η Pam Greer... Η οποία υποδίεται μια νοσοκόμα που μετατρέπεται σε αυτόκριτη τιμωρό για να εκδιηγηθεί του εμπόρου ναρκωτικών που κατέστρεψαν τη μικρή τη αδερφή. Η κόφη εργάζεται ω νοσοκόμα, αλλά η ζωή τη αλλάζει δραματικά όταν η 11χρονη αδερφή τη γίνεται θύμα εθισμού στην ηρωίνη, η οποία ήταν μολυσμένη. Καταβροχτισμένη από οργή, αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια τη και ξεκινά μια βίαιη σταυροφορία για να εξοντώσει όλου του υπεύθυνου από του μικρού και του μαστροπούς μέχρι τα υψηλά κλιμάκια του κλίματος και της διαφαρμένης πολιτικής. Χρησιμοποιεί την εμφάνισή τη για να διεσδύσει στον εγκληματικό υπόκοσμο προσποιούμενη την Ιερόδουλη και κρύβοντας ξηραφάκια στα μαλλιά της ενώ χρησιμοποιεί ένα κοντόκανο κυνηγητικό όπλο για να αποδώσει δικαιοσύνη. Ε, πολλές ταινίε έχουν στηριχθεί πάνω σε αυτό το μοτίβο έτσι, του «Βιτσιλάντε». Ε, όπως έτσι διάβαζα την περιγραφή θυμήθηκα και τον ε, δικό μας τον Βόγκλη στο πανικός ε, στα σχολεία Από το soundtrack λοιπόν ε, του Coffee η Roy Acer's Coffee is the Color Χαμός στο chat έχουμε και τον Κωνσταντίνο μετά από καιρό καιρό να μας ακούει ζωντανά και εδώ από τα Πάτρια Εδάφη χαιρετίσματα λοιπόν και ε, όπως λέγαμε λοιπόν οι ταινίες αυτές ξεκινήσαν αρχικά να είναι για, φτιαγμένε για εσωτερική κατανάλωση γρήγορα όμως ε, πήρανε την προσοχή του mainstream ε, Hollywood το οποίο αναγνωρίζοντας την ενδυνάμει εμπορική επιτυχία των ταινιών αυτών οι οποίες ήταν και γενικά μικρού μπάτζετ ξεκινήσανε να δίνουν το okay για παραγωγές οι οποίες θα άγγιζαν ας πούμε, τις κοινωνιολογικές ευαισθησίες του mainstream κοινού Ταινίε όπως το Sweet, Sweet Bugs, Badass Song και το Shaft Είναι έτσι ας πούμε οι πιο mainstream εκδοχές αυτού του είδους Και υπάρχουν και άλλες οι οποίες είναι έτσι πιο, πώς να το πω, B-movies να τις θεωρήσουμε Το θέμα είναι ότι όπως καταλαβαίνετε και όπως έχετε ακούσει ήδη σε όλες αυτές Soul, funk κυριαρχούνε και ήταν ακόμα η εποχή όπου σπουδαίοι μουσικοί αναλάμβαναν ολόκληρα soundtrack και τα themes γραφόντουσαν εξ αρχή για την ταινία και όχι σαν τώρα που μπορεί να είναι απλά έτσι, τράπεζα ήχων ας πούμε και δεν υπάρχει κάποιος που να βάζει την υπογραφή του. Πάμε όμως σε, σε άλλη μια ταινία, The Mac 1973, σκηνοθεσία Michael Campus, πρωταγωνιστές Max Julian και Richard Pryor, αγαπημένο ο Richard Pryor. Ε, η ταινία ακολουθεί την ιστορία ενός άντρα που επιστρέφει από τη φυλακή και γίνεται ο κορυφαίο Pimp στο Oakland της Καλιφόρνια, Νταβαντζής κοινός στα ελληνικά. Η ταινία έχει σαν επίκεντρο τον John Goldie Μίκεν, τον υποδίαιτο Μακ Τζούλεν, ο οποίο αποφυλακίζεται μετά από 5 χρόνια στη φυλακή. Πιστρέφοντα στη γειτονιά του, στο Όκλαντ, βρίσκει τον αδερφό του, ο Λίγκα, Ρότζερ, η μόσλη του υποδίαιτε, να ασχολείται με, με του μαύρου πάθυρε και να προσπαθεί να καθαρίσει του δρόμου από τα ναρκωτικά και το έγκλημα, ενώ η μητέρα του θέλει να πηγαίνει στην εκκλησία. Ο Goldie διαφορετικό δρόμο, αποφασισμένο να αποκτήσει χρήματα και δύναμη στην παρανομία. Με τη βοήθεια του φίλου του, Slim, ο Richard Pryor δηλαδή είναι αυτός, γίνεται γρήγορα ο πιο διαβόητος να στη στην πόλη. Η επιτυχία του προσελκύει την προσοχή του Fatman, ενός τοπικού βαρώνου ναρκωτικών και δύο διεφθαρμένων ε, και ρατσιστών λευκών αστυνομικών. Ο Γκόλντι δεν συνεργάζεται μαζί του και αυτό οδηγεί σε αντίπεινα τα οποία ολοκληρώνεται με τη δολοφονία τη μητέρα του. Ο Γκόλντι και ο αδερφό του ενώνουν τι δυνάμει του για να πάρουν εκδίκηση. Αφού εκδικούνται για του θανάτους, ο Γκόλντι, στην οποία το όντα έχει γίνει πολύ επικίνδυνο, αποχαιρετά τον αδερφό του και φεύγει από την πόλη. Όπω βλέπετε, υπάρχει πάντα το μοτίβο σαν τι ε, ελληνικέ τραγωδίε. Ε, η ήβρις και μετά η νέμεση, ας πούμε η εκδίκηση. Willie Hutch στο Theme to the Mac. 10 χρόνια on Air και όλες οι αγαπημένες σας μουσικές παίζουν ακόμα. Γιατί η αγάπη μας μεγαλώνει και το ταξίδι μας στα άστρα συνεχίζεται. 10 χρόνια Coney on Air. We keep broadcasting, you stay tuned. πρώτη εκπομπή για φέτος λοιπόν, εκπομπή Απολαύστα Ανέθινα και αφήνουμε ήδη την πρώτη μισή ώρα πίσω μας για εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Έχουμε ποδαρική εκπομπή, αφιέρωμα σε από Black Exploitation Films. Σε μια λοιπόν αστεία σύνοψη, ο Vincent Κάρμπης της New York Times του 1976 έγραφε για το υποείδος αυτό του κινηματογράφου Supercharged, bad talking, highly romanticized melodramas about Harlem super studs, the pimps, the private eyes and the pushers, who more or less single-handedly make whitey's corrupt world safe for black pimping, black private eyeing and black pushing. Λίγο αυτή provocatorica τα Σαν τοποθεσίες λοιπόν τα φίλμ αυτού του είδους χρησιμοποιούσαν βορειονατολικά και δυτική ακτή κυρίως και όπως μπορείτε να φανταστείτε διαδραματιζόντουσαν κυρίως σε φτωχές αστικές γειτονιές, όρι υποτιμητικοί για τους λευκούς όπως κράκερ και χόνκι ακουγόντουσαν συχνά και κάποια από ελάχιστα φιλμ του είδους ε, τοποθετούνσαν στον νότο και είχαν να κάνουν κυρίως με την ε, δουλεία και τον ε, ρατσιστικό φιλετικό διαχωρισμό. Ε, το είδος των φιλμ ήταν συχνά πολύ γαλαντόμως στις ε, δηλώσεις ας πούμε, στα statements του, της ταινία και χρησιμοποιούσε πολύ συχνά βία, σεξ και διακίνηση ναρκωτικών και άλλα έτσι εφέ σαν ένα τρόπο να σοκάρει και να προβοκάρει ας πούμε το κοινό. Το συνήθις μοτίβο όπως είπαμε και πριν είναι ο μαύρος πρωταγωνιστής να ξεπερνάει τον The Man όπου The Man εντό εισαγωγικών είναι ο λευκός, η εξουσία, ο καταπιεστής και τα Διάβαζα κάπου ένα ενδιαφέρον τρίβια ότι οι Αφροαμερικάνοι ξεκίνησαν να λένε ο τον άλλον μαμέν ε, όχι τυχαία επειδή για πάρα πολλά χρόνια οι δουλέμποροι και αυτοί που είχαν στην κατοχή τους σκλάβους τους φωνάζαν υποτιμητικά the boy ακόμα και αν ήταν κάποιος ενήλικας άντρας. Τα Film black exploitation είχαν και αυτά υποκατηγορίες, όπως ας πούμε απλά του εγκλήματος, όπως ε, η Foxy Brown, ε, δράσεις και πολεμικών τεχνών, όπως το Three the Hard Way, ε, westerns όπως το Boss Nigger, τρόμου όπως το Abby και το Blackula, ε, για τις φυλακές, penitentiary, κομμωδίες, Up Down Saturday Night... Νοσταλγικά, Five on the Black Hand Side, Ενηλικίωσης, High, Combred Earl and Me και φυσικά και musical, ε, όπως το Sparkle. Αυτός που ακούσαμε μετά το spot ήταν ο Marvin Gaye από την ταινία του 1972, Trouble Man. Ε, και εδώ το σενάριο είναι πολύ έτσι αναμενόμενο. Ο... Mr. T ο οποίος είναι αυτός που φαίνει τα Troubles όπως καταλαβαίνετε είναι ένας ιδιωτικός Detective και Ghetto Fixer στο νότιο κεντρικό Λος Angeles. αυτός προσλαμβάνεται από δύο ντόπιου νονούς τον Τσόλκι και τον Πιτ για να διαρευνήσει μια σειρά από λιστίες και Παρά, ε, Παράνομε ε, χαρτοπαικτικές ε, λέσκες. Σίγουρα, ε, σύντομα βλέπει ότι είναι πολύ παραπάνω αυτά που έχει ανακαλύψει και ξεκινάει ένας ε, πόλεμος ε, συμμοριών με αυτόν στα ενδιάμεσο πόδια στα βρούμενα πειρά. Όλα αυτά για το Troubleman και τον Marvin Gaye που ακούσαμε και το T plays it cool. Ας πάμε όμως σε ακόμα ένα ωραίο γκρουβάρισμα για μια ταινία ακόμα και θα ξαναλέμε σε λίγο. better than evil, he'll be there». Golden Sword <coughs> λέγεται η ταινία του 1973 σκηνοθεσία O.C. Davis πρωταγωνιστή ο Paul Winfield <coughs> η ιστορία ακολουθεί τον Gordon Hudson έναν βετεράνο πρασινοσκούφη ο οποίος γυρνάει στο Harlem μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ε, νομίζω υπάρχουν πολλές ταινίες ε, της, ε, των τέλων των 70's και αρχέ των 80's που υπάρχει το ίδιο μοτίβο, δηλαδή ο ταξιτζής το Ράμπο το πρώτο αίμα, το γεννημένος Τετάρτη Ιουλίου και εδώ πέρα έχουμε το ίδιο πάτερν. Γινάει λοιπόν από τον πόλεμο και βλέπει την γειτονιά του καταστραμμένη από το έγκλημα και μόλις ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του έχει πεθάνει από υπερβολική δόση ροήνης. Τότε ο Γκόρντον στρατολογεί επίσης τρεις φίλους του πρώην βετεράνους από τον πόλεμο του Βιετνάμ τον Μπι, τον Ότις και τον Ρόι για να ξεκινήσουν ένα αντάρτικο πόλεμο ενάντια στους ναρκοέμπορους, τους νταβατζίδες και τους μαφιόζους που ελέγχουν όλη την γειτονιά. Επίσης, πολύ κλασικό μοτίβο σύμφωνο με όλα τα χαρακτηριστικά του Blacksploitation, film genre. Όπως βλέπετε το ένα soundtrack πάντως είναι καλύτερο από το άλλο. Αν δεν ήξερε ότι ερχόταν από τέτοιες ταινίε, θα μπορούσες άνετα να το χορέψεις σε κάποιο dance floor. Και πάμε για την ταινία που είναι έτσι πιο ιδιαίτερη του, της συλλογής γιατί ο Δράκουλας να είναι και καλά λευκός και να μην είναι μαύρος. Πλάκιουλα λοιπόν Dean Bates και The Stockwalk. Λάκιουλα λοιπόν ε, μια πολύ ιδιαίτερη ταινία καθώς ε, παίρνει ένα πολύ κλασικό ας πούμε ε, βιβλίο και αφήγημα του Δράκουλα και το προσαρμόζει στα μέτρα του είδους. Το 1870 ο Αφρικάνος πρίκιπας Μάμου Βάντερ και η σύζυγός του Λούβα επισκέπτονται τον κόμι Δράκουλα στη Τρασιλβανία για να ζητήσουν τη βοήθειά του στην καταστολή του δουλεμπορίου. Ο Δράκουλα αρνείται, προσβάλλει τον Μάμου Βάντερ, το δαγκώνει και το μετατρέπει σε βρικόλακα δίνοντα του το όνομα Μπλάκιουλα και τον σε ένα σφραγισμένο φέρετρο. Αφήνοντα τη Λούβα να πεθάνει δίπλα του. 200 χρόνια αργότερα, το 1972, δύο ομοφυλόφιλοι Αμερικάνοι διακοσμητέ εσωτερικών χώρων αγοράζουν αντίκε από το πλέον εγκατελειμμένο κάστρο του Δράκουλα, συμπεριλαμβανομένου του φέρετρου, και το μεταφέρουν στο Λο Άντζελε. Ανοίγουν το φέρετο και απελευθερώνουν άθελά του τον Πλάκιουλα, ο οποίο ξυπνά με ακόρεστη δίψα για αίμα. Καθώ τρομοκρατεί την πόλη, συναντά μια γυναίκα, την Τίνα, η οποία μοιάζει εκπληκτικά με τη Λούβα την οποία πιστεύει ότι είναι μεταμεσάρκωση της νεκρής σύζυγου του. μεταξύ ο Dr. Gordon Thomas, ιατροδικασία αστυνομίας, αρχίζει να ερευνά τη σειρά θανάτων που σχετίζονται με ευρυκόλακες. Τι πιο απλό σεναριακά, δηλαδή, από αυτό που μόλις σας διάβασα. Γενικά, το είδος του black Exploitation ακολουθώντας το παράδειγμα της ταινία Sweet Sweet Bugs Badass Song, και πολλές ταινίες λοιπόν συμπεριλάβανε στο soundtrack, funk και soul jazz με βαριές έτσι βασογραμμές, με funky μπιτάκια και χρήση πολλές φορές τον, του εφέ της κιθάρας το Wawa. Τα soundtrack αυτά ήταν όλα πολύ χαρακτηριστικά για την πολυπλοκότητα των συνθέσεων που δεν ήταν συνθέσει που θα ακούγαμε ας πούμε σε ραδιοφωνική funk που ήταν προορισμένη για τα ραδιόφωνα των 70s. Επίσης είχαν πολύ πλούσια ενορχήστρωση που πολλές φορές μπορεί να, <coughs> να περιείχε φλάουτα και βιολιά. Επίσης ένα σημαντικό για τις ταινίες του Black Exploitation είναι ότι ήταν πρώτη φορά στο κινηματογράφο όπου αρχίζουν να εμφανίζονται γυναικοί ρόλοι που είναι μπροστά, είναι ηρωικές, είναι έντονες, είναι δραστήριες, χαρακτήρες όπως η Pam Greer στο Coffee που είπαμε πιο πριν, η Gloria Hendry στο Black Belt Jones, Άνοιξαν την πόρτα για οι να γίνουν και αυτές Action Stars, που με τη σειρά του όλο αυτό οδήγησε σε φιλμ όπως το Kill Bill, το οποίο νομίζω ταρατίνων το, το έχει πει ευθέως ότι είναι έτσι φόρος στην πίση, στα Black exploitation και στα καράτε έργα, και ακόμα και ένα άλλο έργο, το Set It Off. Ακολουθώντας επίση την δημοτικότητα αυτών των ταινιών της δεκαετία του 1970, τα άλλα είδη άρχισαν να υιοθετούν στερεοτυπικούς χαρακτήρες που προκύψαν από αυτά τα φιλμ, όπως ας πούμε ο χαρακτήρας του κακοποιού από το Χάρλεμ στη ταινία του Bond «Live and let die» του 1973, ο χαρακτήρας του Jim Kelly στο Enter the Dragon, του Bruce Lee, το 1973 επίση. Ο, ο χαρακτήρας του Fred Williamson στο Inglourious Basterds, το παλιό του το 1978. Πάμε για ένα ακόμα τρακ ε, από το Blackula. The Hughes Corporation, What the World Knows. get together in the end and tell me what the world knows about love Yes you will Yes you will Tell me how it should have been Yeah you're gonna tell me how it could have been if I had known about love, yes you, yes you child and say that I'm the only one you love, yes you will, yes you will, but until that day, little girl, I just want to say that I need So much, yes, I do. Yes, I do. Connie on air web radio will take you among the stars. Βρέψαμε λοιπόν ε, ακριβώ στα μισά τη απόψινη πρώτη εκπομπή. Και αν συντονιστήκατε μόλι τώρα, έχουμε αφιέρωμα στα soundtracks από black exploitation Films. Καλησπέρα και στη Κατερίνα, τη συνάδελφο. Εδώ τη δικιά μα, του δεν πειράζει. Martha Reeves and the Sweet Things, Willy D. Όπως Willie Dynamite που είναι ο πλήρης της ταινίας του 1973 που αφηγείται την ιστορία ενός έτσι φιλόδοξου Νταβατζή στη Νέα Υόρκη ο οποίος προσπαθεί να γίνει ο τόπ ανάμεσα των συναδέλφων του. Ο Willy Dynamite, λοιπόν, ε, περιφέρεται μεταξύ προσωπικών και επαγγελματικών ε, καταστροφών, ενώ διατηρεί έναν ε, στάβλο από γυναίκες, όπως γραφει εδώ η Wikipedia, ε, που τις ε, κρατάει έτσι με επιδεξιότητα και με το υπερβολικό στυλ του, έχει παράλληλα πολλά μέτωπα να τον πιέζουν, όπως ο νόμος, η εφορία, προσπαθούν να του παγώσουν τους Ένας ανταγωνιστής πιμπ με ονόματι Μπέλ, ο οποίος υπερασπίζεται την δικιά του περιοχή ενάντια στην επικρατικότητα του Βίλι. Και έχει την Κόρα, μια πρώην πόρνη, η οποία έχει γίνει κοινωνική λειτουργός και προσπαθεί να πείσει τα κορίτσια του Βίλι να αφήσουν αυτή τη ζωή και να παρατήσουν τον ε, Willie. Στο τέλος τη ταινία, μετά το θάνατο της ε, μητέρας του και την ε, κατάρρευση της δουλειάς του ο Willie διαλέγει να φύγει μακριά από το pimping για τα καλά. Να και μια ταινία με έτσι τρόπον την α, happy end. Ε, το είδο του black exploitation είναι όπω είπαμε και στην αρχή έντονα επηρεασμένο από το κίνημα «Black Power». Και το ταινίε, όπως το «Sweet, Sweet Bugs a Song» ήταν μια από τις πρώτες ταινίες που καταφέραν να ενσωματώσουν την ιδεολογία της μαύρης δύναμης και να επιτρέψουν σε μαύρους ηθοποιούς να είναι πρωταγωνιστές στις ίδιες τους ιστορίες παρά να είναι παραμερισμένοι σε τυπικούς ρόλους, όπως είπαμε πιο πριν ο Magical Negro ή η Μάμι. Ε, δηλαδή μια ε, δαντά, η οποία είναι έτσι λίγο ένας, μια φιγούρα ειναι λίγο, χαμηλού στάτους θα το πούμε. Ταινίε όπως το Shaft ε, φέρανε την ε, μαύρη εμπειρία στην ταινία με ένα καινούργιο τρόπο, Επιτρέποντας να χωρέσουν μέσα στην ίδια ταινία πολιτικά, κοινωνικά ζητήματα τα οποία είχαν αγνοηθεί από το mainstream κιματογράφο και έπρεπε να εξερευνηθούνε. Ο Στο Σαφτ συγκεκριμένο, ο πρωταγωνιστής, ο Τζον Σαφτ, φαίνει την αφροαμερικάνικη κουλτούρα στο mainstream κοινό. Το sweet bucket, το saft. Ήταν και τα δύο επηρεασμένα από το κίνημα τη μαύρης δύναμης, το Black Power Movement και περιέχουν και τα δύο μαξιστική θεματολογία, αλληλεγγύης, κοινωνική συνειδητότητας, παράλληλα με τα τυπικά ε, μοτίβα του, της θεματικής του είδους αυτού. Ε, σέξ και βία δηλαδή. Ας ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, πάλι Martha Reeves και Sweet Things από την With Willie Dynamite για έναν βασιλιά που οτι αγγίζει γίνεται χρυσός King Midas. This moment. Seems like it will never end. Never end you can't face the day. When did this pain begin? Pain begin. King Midas. King Midas. King Midas. You're all you can πως ε, έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, αν ε, έχετε τρόπο ε, να τη γράψετε κάπως σε αυτή την εκπομπή ή τη λίστα και να την έχετε έτσι σε ένα φλασάκι και να την ε, απολαμβάνετε στο αμάξι ταξιδεύοντας ε, μικρή εξόρμηση έτσι που έκανα το πουσουκού και είχα μαζί μου παλιέ εκπομπές ε, κάποιες... Ε, όπως είπε και ο οδηγός, κολλάγανε πολύ έτσι με road trip. Νομίζω και από ψηνή είναι μία από αυτέ. Ε, αφήνουμε λοιπόν τον Willy Dynamite και πάμε σε μία κομμωδία. Δεν είναι και πολλές του είδου, αλλά υπάρχουν. Το 1976 το Car Wars είναι στην ουσία ε, μία μέρα από τη ζωή ενός ε, μια ομάδας υπαλλήλων σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στο Λος Άντζελες. Η ταινία μας ταξιδεύει σε αυτή τη μέρα στο Deluxe Car Wash στο Λος Άντζελες και εστιάζει στι ε, συνδιαλλαγές, στις ελπίδες, στι ε, προστριβές... Και τις διαφορές που έχουν έτσι όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν βέβαια στην εργατική τάξη και οι κεντρικοί πελάτες τους. Richard Πράιουρ παίζει, οπότε πώς να μην είναι έτσι ξεκαρδιστικό. Rose Royce Κάρουος, το όμόνιμο θήμ. Κι αν το είδος αυτό των ταινιών προσπάθησε να πολεμήσει τα στερεότυπα και τα κλισέ, το ίδιο το είδος κουβαλούσε και αυτό βόλικα από αυτά. Η σχέση λοιπόν του είδους αυτού του κινηματογράφου με τις φιλετικές σχέσεις της ΗΠΑ έχει υπάρξει αντιφατική. Μερικοί υποστηρίζαν ότι τα black exploitation films, ήταν μονάχα έτσι ένα δείγμα μαύρη ενδυνάμωσης και κάποιοι άλλοι κατηγορούσαν αυτές τις ταινίες ότι διαιωνίζουν τα στερεότυπα των λευκών για τους μαύρους ανθρώπους όπως, ε, ε, όπως και να έχει. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ε, πολλοί να συνασπιστούν και να ζητήσουν το τέλος αυτών των γυρισμάτων, αυτών των ταινιών. Συγκεκριμένα το NNACP, το Southern Christian Leadership Conference και το National Urban League ενώσαν τις δυνάμεις τους και ζητήσανε και απαιτήσανε με την επιρροή τους να σταματήσουν να γυρίζονται τέτοιε ταινίε. Και μάλλον είχε ε, επιτυχία η απέτηση αυτή, γιατί τέτοιε ταινίε σταμάτησαν ε, να γυρίζονται στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ε, ένας κριτικός λογοτεχνία, ο Addison Gale, έγραφε το 1974... Το καλύτερο παράδειγμα ανευθυνότητας για αυτές τις μαύρες ταινίες είναι ότι παίρνει μια μονάδα ας πούμε ελευθερίας και την πουσάρεις στο πιο γελίο όριο που μπορεί να έχει. Υπάρχουν σεναριογράφοι και ηθοποιοί που υποστηρίζουν ότι ε, η ελευθερία για τους καλλιτέχνες πρέπει να περιλαμβάνει ε, εκμετάλλευση από αυτούς τους ανθρώπους οποίους παίρνουν την αρτιστική τους ας πούμε, ύπαρξη Τενίες όπως το Superfly και το Musk είχαν λάβει πολύ μεγάλη έντονη κριτική όχι μόνο για το στερεότυπο του πρωταγωνιστή, ότι ας πούμε γενικεύεται ότι ο Νταβατζής είναι το μοναδικό επάγγελμα που μπορούν να κάνουν οι Αφροαμερικάνοι άντρες, και κυρίως για το στερεότυπο ότι όλες οι ε, κοινωνίες Αφροαμερικάνων είναι φυτώρια ναρκωτικών και εγκλήματος. Ε, Τενίες όπως ε, το Σαφτ και το Κάρουγος και το Superfly πάντα έχουν... Ε, ε, υπερ, ε, αρενοπές γυναίκες οι οποίες ε, συνοδεύουν τους άντρες και βέβαια υπάρχουν εδώ στερεοτυπικά ομοφιλόφιλοι χαρακτήρες σαν καρικατούρες πιο πολύ. Αυτές οι αναπαραστάσεις αλλάξανε κάπως στο κάργος από το οποίο ακούσαμε και το soundtrack. Ε, όπως και να το κάνεις Νομίζω ότι με κάθε κίνημα που έρχεται με ορμή Πολλές φορές πολύ σύντομα έρχεται και ο εκφυλισμός του James Brown ή αλλιώς όπως να λέγαν παντά στα ραδιόφωνα Ο Soul Funk ε, Από την ταινία Slaughter το ομόνυμο theme. You know it. You better know it. dealing with his mind. Brother, you don't give a damn. He does what he have to do until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 Μπήκαμε αισίω και στο τελευταίο ημείωρο τη απόψινη πρώτη εκπομπή Απολάστα Νέφθηνα για το 2026, με αφιέρωμα σε soundtracks από Black Exploitation Films. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο James Brown σε sexy, 666 και επίση ο James Brown, ακριβώ ε, πριν ε, το spot, τον ε, και μισή, με το theme του Slaughter, το οποίο είναι η ταινία του 1972 που ξεκινάει όταν ε, οι γονεί του πρωταγωνιστή, ενός ε, πρώην ε, πρασινοσκουφή που τον γνωρίζουμε μόνο με το προσωνύμιο Σλότερ σφαγές δηλαδή, ε, οι γονεί του λοιπόν σκοτώνονται από μία βόμβα σε αυτοκίνητο. Ο Σλότερ ανακαλύπτει ότι οι φωνιάδες, η φώνη ήταν διαταγμένη από τη μαφία και αποφασίζει να εκδικηθεί με τους δικούς του όρους. Ε, το κυνηγητό του Σλότερ για τους υπευθύνους οδηγεί στην δικιά του σύλληψη αλλά μετά του, έχουν, του προσφέρουν μια συμφωνία ε, από το, την εισαγγελία να ε, συλλάβει ο ίδιος να κατα, κατατροπώσει τον ε, μαφιόζο της ε, Έναν μαφιόζο, συγγνώμη, στην ε, ε, Νότια Αμερική. Ενώ βρίσκεται στην Νότια Αμερική, ο Σλότερ ενώνει δυνάμεις με πράκτορες που συναντάει και την ε, ερωμένη του μαφιόζου και τελικά όλο αυτό οδηγείται σε μεγάλο ε, σαματάκι πιστολίδι που όπως μπορείτε να φανταστείτε καταλήγει στην ε, δολοφονία του μαφιόζου. Κλασικά πράγματα δηλαδή. Διαβάζω εδώ ότι τα black exploitation films όπως το Mandingo του 1975 ήταν οι πρώτες απόπειρες των παραγωγών του Hollywood στην περίπτωση αυτή του Dino De Laurentiis, να παραστήσουν στο σινεμά το πώς ήταν η ζωή στην σκλάβιά στη δουλεία με όλες τις βάρβαρες Εκδοχές της και ό,τι συνεπαγόταν αυτό, τους φιλετικούς διαχωρισμούς, τις κακοποιήσεις, τις εξεγέρσεις και σε την σαν κι αυτή ήταν η πρώτη απεικόνηση το πως το BOX ξεκίνησε σαν άθλημα στις ΗΠΑ μέσα στα όρια των βαμβακοφητειών. Όπως συμβαίνει σε πολλά κινηματογραφικά και μουσικά ρεύματα, υπάρχουν συνεχιστές του είδους. Έτσι λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές του 90, υπάρχει ένα νέο κύμα ταινιών που είναι δημιουργημένες από μαύρους δημιουργούς. Ειδικότερα ο Σπάικ Lee, ο Τζον Σίγκλετον, ο Άλλεν και ο Albert Χιούτζες. Κάνοντας λοιπόν ταινίε όπω το «Do the right thing», «Boys in the hood», «Men to society». Ε, αυτοί λοιπόν δανείζοντας τα κόλπα, αν θέλετε, τη μανιέρα των, των black exploitation ε, films, μιλάνε για, την, ε, για τις ζωές των ε, Αφροαμερικάνων στην, ε, στο αστικό τοπίο με διαφορετικούς τρόπους και χωρίς απαραίτητα να ρομαντικοποιούν, ας πούμε, το έγκλημα και το pimping, το Για Θυμόμουν ότι είχα δει κάποια ταινία του... για τον Μάλκο Μέξ, νομίζω πρέπει να του σπάει κλει, ο οποίος ε, έδειχνε έτσι τον Ντένιζερ στην αρχή να είναι και αυτός ένας ε, παράνομος. Χωρί ε, κάποια ε, ηθική, α πούμε, πηξίδα. Λοιπόν, για τη συνέχεια, How long can I keep it up, Sitting here, It's a drag. But you know, I'm gonna sit right here until my man comes home. Because I I believe in what he's trying to do. And I know that sooner or later he'll come walking in that door and I'm gonna be right here to greet him with a cup of coffee and maybe a sandwich. But I have faith in him and I know that he's doing what he feels is right you know, sometimes I ask myself, is this all in vain? The friends are walking around, they're talking about me and saying I'm a fool. And I ask myself, how long can I keep it up? It's been days and nights since you were here to hold me. I even miss the screaming. And all of those bad temper fights. I'm determined to see you just as soon as I can. And even though you make me wait, you're still my only man. How long can I keep it up? How long can I keep it up? to do but it's truly a fact and I can't actually relax I wake up late at night so scared I can hardly speak but I'll always come through because I know someday soon I'll see you how long can I keep it up Στοματικά τέτοιε μουσικές αξίζει να τις ακούτε με καλό έχω σύστημα και έτσι μεγάλα ακουστικά. Όντως οι ενορχιστρώσεις είναι πολύ, πολύ πολύ πλουσίες και μας έρχονται από μια εποχή που τα soundtrack ήταν σοβαρό project και όχι έτσι κάτι στο πόδι και μπορούσε να σταθεί και σαν ε, δίσκος ε, αυτούσιος. Κάπως έτσι, όπως στέκεται και το, η επόμενη επιλογή που θα ακούσουμε, ο Χέρμπι Χάνκοκ, ο μας είχε έρθει νομίζω και πρόπερση στο ηρόδιο η φίλτατοι Μάριος και Βασίλης ίσως μπορούν να μας ε, διαφωτίσουν εδώ η παραγωγή του Κόνη. Wiggle, -wiggle. Nice. Θα ενέβει ο χρόνο και ούτε τα μισά δεν θα προλάβω να παίξω από αυτά που σα έχω φέρει. Άλλη μια ταινία θα καταπιαστούμε. Hell Up in Harlem 1973, σκηνοθεσία Larry Cohen. Είναι το αμέσως επόμενο sequel της επίσης ταινίας του 1973, Black Caesar. Και πρωταγωνιστή ο Φρέντ Williamson ε, ως ε, ο νονός, Tommy Gibbs. Το σενάριο ε, περιστρέφεται γύρω από τον, ε, το τέλος του Black Caesar, έχοντας επιβιώσει από την απόπειρα δολοφονίας, ο Τόμι Γκίπς, ο ενωνός δηλαδή, ζητά εκδίκηση ε, απέναντι στον ε, διεφθαρμένο εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, τον Διάτζελο. Ενώ προσπαθεί να τον... Ε, να να εξαλείψει την διακίνηση ναρκωτικών στο Χάρλεμ ο Γκίπς αντιμετωπίζει προδοσία από τον συνεργό του Ζακ και όλο αυτό οδηγεί σε ένα βίαιο αγώνα επιβίωσης που περιλαμβάνει και τον father του Γκίπς ο πάπα Γκίπς δηλαδή ο οποίος τον παίζει ο Τζουλίου Χάρης ε, υπάρχει και ένα στσακομούλης εδώ με το soundtrack γιατί έγινε πολύ γνωστό για το soundtrack που θα ακούσουμε και σε λίγο του Edwin Star που βγήκε από την Motown Records κιόλας ε, Αρχικά ο James Brown είχε προσληφθεί να γράψει το score της ταινίας έχοντας κάνει το πρώτο μέρος το Black Caesar αλλά η δουλειά του απορρίφθηκε από το στούντιο και ο Brown κυκλοφόρησε όλο αυτό το υλικό σε ένα άλμπουμ που γνώρισε πολύ σημαντική επιτυχία με τίτλο The Payback. Ας ακούσουμε όμως από εδώ τον Edwin Star και το Ain't It Hell Up In Harlem. Και αφού ακούσαμε τον Edwin Starr που έκανε το Hell Up in Harlem, γιατί να μην ακούσουμε και τον κύριο Brown πάλι για το soundtrack που έκανε στο prequel, δηλαδή το Black Caesar. «Down and Out, New York City».